Sa tra lo che si, la grave mi dice. Falta ble τα che son profonda, mi dà che acqua να una giornata vecchia di canaglia, da po' exso che ho na te κάνω Για να με πάρε χαμάει και τα πω με ακόμη και φυλώνει και σπάντε για τι σήμερα το πεκράσει με κοιτάξει και χυρετέ σήμερα γιορτάζει. να μπορεί να φωνάσει Σου δώσω κινα μιτά και και κάψε σήμερα γιορτάζει, Σου για να μπορεί να φωνάσει Σου δώσα πένα Μιτάκι χαμηλόφωνο εμπρό. Πάρε και κάψε το μικρό Σου δώσα κι ένα πιτάκι χαμηλόφωνο εμπρός Πάρε και κάψε το μικρόφωνο Ζω κι εσύ κάπως στον με πάθος Κρυμμένο στα pick και DJ κατά λάθος Βγάζω τις δίμες στα φωτιάς Και με κοιτάς σαν μαλάκας. Και μου λες τώρα τι λες Νομίζω κρυφή Πάρε αφορμή και κάνε μια ευχή Και τώρα που το κερί και αρχίζει και στάζει. Το σκροταδί μας στο μπάρι Τη ζωή μου τώρα αρχίζω και χαράζω εξ ασύ Και γονατίζω εκεί που τελειώνεις εσύ Εγώ αρχίζω